Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μα και έκανα τον πρόλογο αυτό λίγο νωρίτερα διότι κάνατε κάποιε εκδηλώσει στην προσπάθειά σα να προβάλλετε κάποια ελληνικά στοιχεία όπω είναι το ελληνικό καθημείο. Ναι, ε, έχω ξεκινήσει από, από πέρσι το καλοκαίρι μια προσπάθεια για την ε, ε, ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και των ελληνικών εταιριών που κάνουν δουλειά καινοτόμο ή που κάνουν εξαγωγές, που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, η κατεύθυνση ε, στην, στην Ευρώπη. Και μία από αυτές τις εκδηλώσει ήταν για, το, για την παρουσίαση εταιριών στις Δρυξέλες που ε, παράγουν προϊόντα για το ελληνικό καφενείο, από το τάβλι μέχρι το γλυκό του κουταλιού. Και με στόχο να δημιουργηθούν επαφέ ανάμεσα στι εταιρείε αυτέ και στου διανομή προϊόντων στο εξωτερικό, με ξένε εταιρείε που ενδιαφέρονται, έτσι ώστε να κινηθούν οι εξαγωγέ, να κινηθεί η ελληνική οικονομία, να περιοριστεί η ανεργία, να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Τώρα, ειδικά με το καφενείο, αυτό έχει και ένα στοιχείο τη παράδοση, διότι το καφενείο είναι μέρο. Τη ελληνική παράδοση και άρα με, πα, παράλληλα με τα προϊόντα, δύναμη και κομμάτι τη ελληνική παράδοση, μουσική και όλα αυτά, συμπληρωματικά. Είναι αυτέ οι ομορφίε τη χώρα, οι ιδιαιτερότητε μα, μα κάνουν και πιο ελκυστικού, θα έλεγα, κύριε Κούλογρο, και νομίζω ότι. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χωρί ότι περάσανε και πήρανε μεζέδε, από... Είχα... είχαμε στήσει μια έκθεση στο κέντρο του Ευρωκοινοβουλίου που... το κέντρο διαρχομένου εκεί που περνάει όλος ο κόσμος για να πάει κάπου και είχαμε στήσει εκεί λοιπόν μια έκθεση και περάσαν... πέρασαν πάρα πολλού κόσμος αλλά πέρα από αυτόν πολύ και μετά τις επόμενες μέρες διατηρήθηκε μια εβδομάδα η έκθεση αυτή η έκθεση ήτανε... επίσης, ήταν επίσης και μια έκθεση φωτογραφιών για το ελληνικό καφενείο του Γιώργου του Πίτα. Ενό ανθρώπου που έχει ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της ελληνικής λαϊκής δηλαδή, παράδοσης και κάναμε παράλληλα ήταν και μια παράλληλη εκδήλωση διοργάνωσα και μια έκθεση στην καλερί θεώρημα είναι μια καλερή των Βρυξελών με προϊόντα και επίσης με φωτογραφίες βασικά με φωτογραφίες εκεί αλλά έγινε και μια βραδιά όπου και εκεί έγινε η ελληνικών προϊόντων και όλοι μείναν ενθουσιασμένοι οι Βέλγοι Έτωνο, λοιπόν... Και τα αθλητικά σχόλια τα οποία απελούνται νομίζω ότι επηρεάζουν για την ιδέα σα να προβάλλετε την ελληνικότητα είτε τον προϊόντων είτε τη κουλτούρα τη χώρα σα. Να γεύσουμε τη λίγα μα, κύριε Κουλούμη, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα και να συζητήσουμε αν τελικά η Ευρώπη είναι ο πανικό ο οποίο σιγά σιγά βουλιάζει όπω διαβάζω σε μια προσφατή δήλωσή σα. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα που πήρα τις προηγούμενες μέρες όταν ξεκίνησε η συζήτηση μετά το δημοψήφισμα του Brexit για το μέλλον της Ευρώπης. Εκεί οι κυρίαχοι ομάδε και οι άνθρωποι οι οποίοι κατευθύνουν τα, τις στίγες της Ευρώπης έδειξαν να μην ε, τους απασχολεί καθόλου το μέλλον της Ευρώπης και να μην θέτουν κανένα από τα βασικά ερωτήματα που έπρεπε να θέσει κανείς μετά από μια τέτοια ε, τόσο κρίσιμη ιστορικά ψηφοφορία, όπως ήταν το δημοψήφισμα. Διότι δηλαδή, για πρώτη φορά φεύγει ένα μέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συμπέρασμα είναι ότι οι ψηφοφοροί δεν βρίσκουν πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση ηλκυστική, οι Ευρωπαίοι. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο από την δημοσκόπηση, τη βλέπουμε από, από, από το δημοψήφισμα, τη βλέπουμε μια σειρά από πράγματα, από μια σειρά, από μια σειρά δημοσκοπήσεις, Ξέρετε εκεί, γιατί αμέσως βρήκαν δικαιολογία. Είπαν ότι οι Βερτανοί ποτέ δεν ήταν ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δύο πόδια, πάντα φε, ήταν μέσα και έξω, αλλά δεν τρέχει από τίποτα. Ε, ενώ στην πραγματικότητα, ε, αν, αν πριν από δέκα χρόνια γυρώντανε το ίδιο δημοψήφισμα στην Βερτανία, ε, θα είχε περισχύσει μένουμε με πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, τι έχει μεσολαβήσει από τότε. Έχει μεσολαβήσει ότι... Η Ευρώπη έχει χάσει και το κοινωνικό τη πρόσωπο, γίνονται περικοπέ σε όλα τα προγράμματα. Οικονομική, πολιτική, τη λιτότητα επιβάλλεται παντού. Και από την άλλη μεριά έχει χάσει και το δημοκρατικό τη πρόσωπο, γιατί όπω απέδειξε και η περιπέτεια τη Ελλάδα πέρσι, άμα προσπαθεί να ψηφίσει κάτι λίγο διαφορετικό από την κυρία άποψη, όχι μόνο δεν τα αφήνουν, σε τιμωρούν και από πάνω. Άρα ε, και εδώ πέρα βλέπουμε όλε τι δημοσκοπήσει να δείχνουν. Ότι υπάρχει μεγάλο ευρωσκεπτικισμό παντού. Άλλωστε το βλέπουμε και από την άνω των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Λοιπόν, σα διαβεβαιώ ότι δεν υπήρξε η παραμικρή τέτοια ανοίξη από τι βασικέ δυνάμει, δηλαδή τι συντηρητικέ δυνάμει που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι είπε κάποια πράγματα είπε η αριστερά ασφαλώ, είπε αρκετά πράγματα ο σιλδημοκράτη επικεφαλή ο Πιτέλα, αλλά από εκεί και πέρα. Είναι πράσινοι κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα αυτοί που έχουν την πλειοψηφία και κατευθύνουν τις στίγες Ευρώπης και Ιδίω οι Γερμανοί δεν, δεν, τους, δεν έχει δώσει το αυτή τους δυστυχώς από το αποτέλεσμα μια, του. Μια δυναμία στο να βγάλουν συμπεράσματα ή υπάρχει ο φόβος του αποτελέσματος. Υπάρχουν, υπάρχει, ο φοβ, υπάρχει ο φόβος δεν θέλουν να κάνουν τίποτα πριν από τις γερμανικές εκλογές του 2017 δηλαδή που γίνεται το, το χρόνου τον Σεπτέμβριο, διότι θεωρούν ότι αν κάνουν κινήσεις οι οποίες να α, βοηθούν στην, να ξαναβρει η Ευρώπη το πραγματικό της κοινωνικό πρόσωπο άρα να χάσει και λίγο η Γερμανία να μοιραστεί και λίγο από τα κέρδη τα οποία έχει τα τεράστια κέρδη, τότε θα χάσουν οι ψηφοφόρες. Αυτή είναι η Να μοιραστεί η πίτα σε περισσότερα κομμάτια κύριε Κουλ Κοιτάξτε να δείτε, όχι μόνο να, να, να, να υπάρξουν ισότιμοι και δίκαιοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω ένα παράδειγμα, η, η Γερμανία και ο Σόιμπλε λένε συνέχεια ότι πρέπει να είναι, είναι η εφαρμογή ηλίθιε, ότι πρέπει να εφαρμόζουν σαν τι συμφωνίε κλπ. Έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό μια συμφωνία για την τραπεζική ενωποίηση. Στην οποία έχει συμφωνήσει η Γερμανία, έχουν συμφωνήσει όλες τις χώρες. Λοιπόν, η, η τραπεζική ενοποίηση θα διευκόλυνει τις τράπεζες τις λιγότερο ισχυρές, των λιγότερων ισχυρών χωρών της Ευρώπης και αυτές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να ε, σταθούν στα πόδια τους. Α, α, προβλέπει, ε, προβλέπει επίσης ασφάλεια των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ κτλ. Οι Γερμανοί με διάφορα προσχήματα... Ε, δεν εφαρμόζουν αυτή τη συμφωνία. Ενώ όμω εγκαλούν κάθε μέρα ε, και δεν εφαρμόζουμε τα συμφωνηθέντα. Και βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα: ότι η Ιταλία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τι τράπεζέ τη. Και αντί να υπάρξει αυτή τη συμφωνία για να σταθεροποιήσουν τι Ιταλικέ τράπεζε, λένε στου Ιταλού, το Ρέντσι δηλαδή, κόψε τι καταθέσει. Δεν μα νοιάζει. Κάει, κόψε το λαιμό σου. Σο, ο, ο, ε, δεν σε αφήνουμε να κάνει τίποτα πέρα από τα. Θεωρητικό συμφωνηθέντα. Και αυτή τη στιγμή αν σκάσει η Ιταλία, δηλαδή θα είναι το μεγαλύτερο το ντόμινο, τότε δεν θα μπορέσει, επειδή είναι και αυτή τη στιγμή η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της, Ευρω... της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου, έτσι, η Ιταλική. Ας σκάσει η Ιταλική οικονομία, σκάσουν οι τράπεζες, θα, θα γίνει παγκόσμιο... ε, λοιπόν, δε... Δε θέλουνε... παγκόσμια κρίση. Ε, λοιπόν, δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ε, ακόμα και αυτό, να δώσουν στο Ρέντσι και αντίθετα, είναι καθημερινή η εκδοιασμή. Είναι οράτο κύριε Είναι ορατός για σάς αυτός ο κίνδυνο να υπάρξει ένα νέο επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ορατός. Ε, το επόμενο μεγάλο θύμα να ξέρω ότι θα είναι η Ιταλία. Το επόμενο μεγάλο κρίση θα είναι η Ιταλία. Είτε οικονομικά με τις τράπεζε είτε και πολιτικά γιατί το Σεπτέμβριο έχει ο έχει ένα δημοψήφισμα που έχει κηρύξει ο Ρέντ, το οποίο θα το χάσει κατά πάσα πιθανότητα από του ευρωσκεπτικιστέ του Μπέμπε Γκρίλο και θα έχουμε πολιτική κρίση στην Ιταλία, αλλά ενδεχομένω θα έχουμε και ε, οικονομική τραπεζική, πολύ μεγάλη τραπεζική, άρα και οικονομική ευρωπαϊκή κρίση πιο πριν από αυτό. Εν μεταξύ. Ε, ε, Μόνο και αν ο ένα υποχρεωτικό και αφήσιμο διάλειμμα που θα διαρκέσει λιγότερο από ένα λεπτό και επιτρέπει μα πει να πει Εντάξει, εντάξει. Θα έχει και όμω το πρόβλημα τη γαφική φορά το τραπεζικό σύστημα τη Ιταλία. Ναι. Ε, έλεγα λοιπόν ότι ε, η Ιταλία είναι, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο, με τι τράπεζε. Ο Ρέντσι, ε, ο πρωθυπουργό τη Ιταλία, ζήτησε κάποιε διευκολύνσει ε, από την. Όχι χρήματα, κάποιε διευκολύνσει να του δώσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το ίδιο το Ιταλικό κράτο, τι τράπεζε που είναι. Που έχουν πρόβλημα, είναι εκτεθειμένε, έχουν και εκεί κόκκινα δάνεια πολύ, γιατί και η Ιταλική οικονομία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια από την κρίση και μετά. Και οι τράπεζε είναι εκτεθειμένε, τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και προσπαθεί να του δώσει 40 δισεκατομμύρια βοήθεια. Το Ιταλικό κράτο δεν αφήνουν, γιατί αυτό απαγορεύεται από του κανόνε, δεν το δίνουν. Και έτσι βαμπίζει η Ιταλία προ τον όλυθρο και συγχρόνω έχουμε καθημερινά εκβιασμού. Εναντίον τη Ισπανία και ιδίω τη κυβέρνηση της Πορτογαλίας, γιατί στην Ισπανία δεν υπήρχε κυβέρνηση μέχρι τώρα και είναι και ο Ραχώη που είναι δικό σου γενικά, ήταν προ, μεταβατικό πρωθυπουργό, αλλά και στην Ισπανία και ιδίω στην ε, η, η Πορτογαλία που υπάρχει μια κυβέρνηση των σοσιαλιστών με την υποστήριξη τη αριστερά. Ε, καθημερινή εκβιασμή ότι αν δεν πάρετε μέτρα λιτότητας, καινούργια μέτρα λιτότητα, ε, θα σα τιμωρήσουμε σε επόμενου χειρότερα μέτρα. Μάλιστα, ο Σόιμπλε. Βγήκε το είπε δημοσίω. Ε, είπε ότι αν θα σα στείλουμε, θα έχετε νέο μνημόνιο και θα, θα έχετε πολύ σκληρά μέτρα. Αν δεν πάρετε ήδη μέτρα και αναδιαιτότητα, ε, πράγμα που προκάλεσε και ένα πραγματικό επεισόδιο. Γιατί κάλεσαν τον πρέσβη των Γερμανών στη Λισαβόνα και το έκαναν παρατηρήσει. Πώ μπορεί ο Σόμπλε και βγαίνει έτσι και απειλεί μια άλλη χώρα μέλο. Αυτή είναι η εικόνα δυστυχώ. Και τα, στην, από την Ισπανία τη ζητάνε να κάνει νέε περικοπέ πέρα από όλες έχει πάρει που πετάνε τους ανθρώπους από τα σπίτια και τα λοιπά, 8 δις, που είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ, του Ισπανικού. Ε, οπότε, ε, δυστυχώς η κατάσταση είναι, είναι άσχημη πολύ. Να δούμε τώρα πια είναι η... η θέση της χώρα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πολογλού. Να δούμε τελικά που παραμένουν με ένας, λαός, ένας ένα κράτος, που ταπτίζεται τον αδύναμο κρίκο, που ζει διανέβη. Έχουμε ταπτίζεται μια χώρα που δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, δεν μπορεί να πρέπει να έχει αξιώσει δεν μπορεί να είναι ένα ισότιμο μέρο και δεν μιλάω διπικά, μιλάω ουσιαστικά. Ε, και δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα τελικά σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει. Κοιτάξτε, σίγουρα η εικόνα έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει βελτιωθεί γιατί κυρίω οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι αυτό το, η δυσφημιστική εκστρατεία, η προπαγάδα, η απίστευτη που έκαναν αντίον των χωρών του Νότου και ειδικά αντίον τη Ελλάδα ότι είναι τεμπέληδες, ότι έχουν πάρα πολλέ διακοπέ, ότι είναι διεφθαρμένοι κτλ. Στην πραγματικότητα δημιουργούσε ένα πολύ κακό κλίμα. Το οποίο στραφόταν και τελικά και αντίον Γερμανία, γιατί αντίστοιχα αντίστοιχα αντίστοιχα και οι, οι θυγόμενοι λαοί. Επλέον έχουν αρχίσει και βλέπουν, βγαίνουν κάποιοι αριθμοί, όπω αυτοί που βγήκανε χτε, που δείχνουν ότι η, η θεωρία των Δεβέληδων καταραίει, ο μύθο των Δεβέληδων καταραίει. Οι, οι Έλληνε ε, δουλεύουν πολύ περισσότερο από του Γερμανού, οι οποίοι τελευταίοι, ακόμα και ε, στι ώρε. Ε, δεν ξέρω αν ανοίγει. Αναφέρουμε σε μία έρευνα του ΟΣΑ που δημοσιεύτηκε χτες, που δόθηκε στη δημοσιοτητά χτες και που δείχνει ότι οι Μεξικάνοι και οι Έλληνες ήταν αυτοί που δούλεψαν τις περισσότερες ώρες το 2015 ενώ οι Γερμανοί ήταν αυτοί που δούλεψαν τις λιγότερες ώρες το 2015. Οπόμενος καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ένα τον άλλον. Αλλά θέλω να σα πω ότι αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μεγάλε αντιδράσει διότι παραδείγματο χάρη μου λέγανε τώρα οι ε, ε, ε, και οι Πορτογάλοι συνάδελφοι με αφορμή το, το, το, το, το ευρώ, το πρωτάθλημα του το, το ποδοσφαίρου το στην Ευρώπη. Το, α, μου έλεγαν ότι στην Ισπανία και την Πορτογαλία α, Πήγαν, όταν έπειξε ο αγώνα Ιταλία Γερμανία που κρίθηκε στα μπέργα. Γιατί ήταν όλοι έξω και φωνάζαν υπέρ τη Ιταλία. Yeah, όχι επειδή ήταν υπέρ τη Ιταλία αλλά επειδή ήταν κατά τη Γερμανία. Θέλανε να χάσει η Γερμανία και το ίδιο έγινε προχτέ ε, και με την ε, στεναγόνα Γαλλία ε, Γερμανία και αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται και σε άλλε χώρε που για τα δικά του προβλήματα έχουν. Παράδοση, πολύ κακή αν, παράδοση. Θα και... γινόταν ένα δημοψήφισμα όχι αν ο λαό θέλει να πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν, αν θέλουμε την Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <laughs> αν γινόταν ένα δημοψήφισμα, αν μοψίσμα, θέλουμε τη Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα, θα ήταν το 90% όχι, δεν τη θέλουμε. Αλλά ε, αυτή η εικόνα όμω δεν είναι μια εικόνα μια σοβαρή χώρα η οποία θέλει να ηγεμονεύσει πραγματικά στην Ευρώπη. Γιατί ξέρετε ότι η ηγεμονία. Προποθέτει και κάποιος γενναιοδορία. Ε, δηλαδή και οι Αμερικανοί, και, και οι Ρεύσαν, ε, ε, ε, ε, μάλλον γεμονέσανε στην, στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, ε, και την είχαν ουσιαστικά είχαν από την περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά είχαν να το χέρι σε τσέπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια δύναμη, η οποία θέλει, ευελπώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, γιατί αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή ενώ σε έναν από άλλη μεριά συγχρόνω να εκμεταλλεύεται οικονομικά για να πλουτίζει, διότι στην πραγματικότητα όλη όλα αυτή η άρνηση για την οποία με ρωτήσατε προηγουμένως ε, της Γερμανίας να ε, δεχτεί κάποιου κοινού κανόνες ή να μοιραστούν τα, τα ρίσκα και, και κάπω να υπάρχουν κάποιοι κανόνες αλληλεγγύης και ίσης μεταχείριση όλων των χωρών, οφείλεται στο γεγονό ότι, ότι η Γερμανία κερδίζει μέχρι τώρα από την κρίση. Το είναι τόσο απλό και καπως να υπαρχουν καποιοι κανονες αλληλεγγυης και ισης μεταχειριση ολων των χωρων οφειλεται στο γεγονο οτι η γερμανια κερδιζει μεχρι τωρα απο την κριση το ειναι τοσο απλο και κερδιζει Δεκάδε δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, Αυτό τον καιρό. Αν ενόπληκε όμω, κύριε Κουδωμαν, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και κανένα φραγμό. γιατί κάτι κρυβλική, κάτι από την τύπε. Ναι, διότι δυστυχώ ο Ολλάντο, ο οποίο εκλέχθηκε το 2012 με πρόγραμμα ακριβώ να περιορίσει, να αλλάξει την πολιτική στην Ευρώπη, την πολιτική τη και να περιορίσει την γερμανική ισχύ, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά αποτάχθηκε αμέσω στι σαμορές, στι τράπεζες ε, και δεν κάνει τίποτα και άρα αυτή τη στιγμή ε, έχουμε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στην Ευρώπη διότι δεν δουλεύει ο γαλλο-γερμανικός άξονας ε, παλιότερα η, οτιδήποτε σοβαρή απόψη της Ευρώπη έπρεπε να περάσει από την έκρηξη της Γαλλίας και της Γερμανίας οι οποίε είχαν όμως η ισότιμοι η θέση και περίπου την ίδια ισχύ. Λίγο οικονομική περισσότερο Γερμανία, λίγο στρατιωτική και γεωπολιτική, διπλωματική. Τώρα ο Υπάρχει, Υπάρχει. Υπάρχει. Τώρα είναι ένας ο και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανισορροπία στην Ευρώπη, διότι αυτό ο ένας δεν μπορεί να κυριαρχήσει στην Ευρώπη μόνος του. Ε, ξέρετε, το... αυτό είναι το λεγόμενο γερμανικό ζήτημα. Η Γερμανία είναι πολύ μικρή για να, περί... είναι. για να μην ε, πολύ μικρή για να κυριαρχήσει στην Ευρώπη και yeah. πολύ μεγάλη για να μην είναι της, μέσα. Οπότε αυτό δημιουργεί, σε δύο παγκόσμιους πολέμους και τώρα ζούμε μια άλλη εκδοχή εδώ. την και καλά κουράγια σίγουρα ευχαριστώ. ευχαριστώ.